όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Στην πραγματικότητα όλα είχαν τελειώσει στις 19 Ιανουαρίου. Όμως η φρικτή δισοδία πλανιέται ακόμη στην ατμόσφαιρα. Πράγμα πολύ λογικό αφού κάτω από την πύλη που λεγόταν νεκρά ή σαπρά γιατί από εκεί έσερναν έξω από το στάδιο του νεκρούς αρματοδρόμους θάφτηκαν πάνω από τριάντα χιλιάδες πτώματα. Δια το μη αλλά χώσε θάψε αυτά. Κίδη σαπίζουν στα υπόγεια του υποδρόμου. Οπότε μπορούμε άνετα να αγνοήσουμε τις λίγες μέρες που πέρασαν.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 θα την βρούμε στο χώρο που καλύπτει η κονίστρα του υποδρόμου και όπου τα πάντα ήσαν αντιφατικά εξ αρχής. Ακόμη και η με το αίμα των εκτελέσεων και το αρωματικό πριονίδι του κέντρου. Υπάρχουν κι άλλοι χώροι βεβαίως όπου το πλήθος συγκεντρώνεται. Όμως στην αγορά συγκεντρώνεται για να σκορπιστεί αμέσω και να τρυπώσει στα πολυόροφα καταστήματα. Και τη νύχτα ο οίκος των λαμπτήρων, όλο τζάμι και φώτα, τύπου βοβός, «Μένει ανοιχτό, ώστε να καταναλώνουμε επί 24 ώρου βάσεως. Στα Βαλανία, ε, από τότε που επεκράτησε ο χριστιανισμός, το δημόσιο λουτρό δεν είναι πια της μόδα. Και τα θέατρα, ο χρυσόστομος προαιώνος, τα καταπόντισε στα τάρταρα της υποκουλτούρας, όπου και παραμένουν, έστω και να μας έδωσαν τη σεπτή αυτοκράτηρα. Φυσικά, η αγαλίασή του για την καταστολή της εξέγερση στην Αντιόχεια»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 οι ακροβάτες, οι χορεύτριες, μετακόμισε στην κονίστρα του υποδρόμου, που φαίνεται να απορροφά όσο πάει όλη τη βουή και όλο το πάθος του φημωμένου κόσμου. Ναι, μαζευόμαστε κι αλλού, όμως ο χώρος που καλύπτει η κονίστρα του υποδρόμου είναι όλο κι όλο ό,τι απέμεινε από το απέριτο, επίπεδο, ελεύθερο πεδίο κατά μεσή τη πόλης, που κατά τον Αριστοτέλη προσυδειάζει στις δημοκρατίες.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 Τρομοκρατούν όλη την πόλη. Και το κέρδος για τον Αυτοκράτορα είναι δίπλο. Αφενός, διαθέτει μια στρατιά τραμπούκων, το ξάφρισμα από όλε τι τάξει, ιδιαίτερα χρήσιμη τώρα που μένεται η σύγκρουσή του με τη Σύγκλιτο. Γιατί η Συγκλιτικοί δεν χώνεψαν, όχι ακόμα τουλάχιστον, ούτε τον Ιουστινιάνιο κώδικα του Τριβωνιανού, που κλώνησε το νομικό στάτου του, ούτε τι μεταρρυθμίσει του τσάρου τη Οικονομία, Ιωάννη Καπαδόκη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 Σω δεν είναι εντελώ ψέμα το ότι η Βένετη είναι πιο ορθόδοξη, δηλαδή χαλκιδόνοιοι, πιο παραδοσιακή, δεμένοι με την παλιά καλή τάξη γεωκτημόνων. Έτσι, η προσφυγιά που εξαιτίας του ίδιου κατακουζινού σειρέει πάν στην πόλη από τις ρημαγμένε πια επαρχίες της Ανατολής, και οι μονοφυσίτες που εισαν ανέκαθεν λαϊκά στοιχεία και οι παρείες εν γέννη, όλοι συμπιέζονται διπλά μέσα στις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 ή έστω λαϊκίστηκα όπως τα λέγαμε. Να είναι δηλαδή απλώς εφταξίαν και ευθυνίαν την πόλη. Έξω βάλε τον κλέπτην έπαρχον τη πόλη. Μια παράδοση παλιά σαν τα βουνά ανανεώθηκε ξαπνικά και δεν περιορίστηκε στις λιδωρίες όπως τότε όταν ένας μαύρος με στεφάνια από σκόρδα έβγαινε στην κονίστρα χλεβάζοντα τον έκπτωτο στη συνείδηση του λαού του αυτοκράτορα Μαυρίκειο.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 Κάτι παραπάνω, κάτι ολοκληρωμένο διατυπώνεται, σαν να βρίσκει το σώμα λογική και φωνή. Τώρα, ημείς λόγον έχοντες αυτοκράτορ, ονομάζομεν άρτη πάντα. Που έστιν ημείς ουκ είδαμεν, ούδε το παλάτιν τρισάβουστε, ούτε ούδε πολιτείας κατάστασις. Μίαν εις την πόλην προσέρχομαι, όταν εις βαρδόν καθέζομαι ήθις μη τότε, τρει Άυγουστα» που θα πει «Έχουμε λόγο που τα λέμε όλα αυτά και δικαίωμα» γιατί πού είναι τρει Άυγουστα το παλάτι, πού είναι η κυβέρνηση όταν όπως πόλη μου μπαίνω καθισμένο σε μουλάρι, απόβλητος να μην έσωνα να είχα έρθει Τρις Για την ώρα αυτά τα ευνηδίως πολιτικοποιημένα άκτα τα απαγγέλουν μόνο οι πράσινοι και ζητάνε το δίκιο τους. Και θαρό ελευθερίας και εμφανίσαι ουσυχωρούμε. Και αν τις έστιν ελεύθερος, έχει δε πρασίνων υπόλοιψην, πάντος εις φανερών κολλάζεται. Που θα πει, θεωρίες περί ελευθερίας ακούω και συμφωνώ, μα να εφαρμόζω δεν μου επιτρέπεται. Και αν κάποιος είναι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά θεωρηθεί πράσινος, σίγουρα θα τιμωρηθεί δημοσίως. Και πώς απαντά ο τρει Αύγουστος σε όλα αυτά με μια δίκαιη δίκη όπως πάντα. Βάζει τον έπαρχο να κρεμάσει ηγέτες πράσινους και βένετους αναμίξ και ίσως όλα να είχαν κοπάσει αν το σκηνή δεν ήταν πιο εύθραυστο και από τη χειραγωγημένη δικαιοσύνη. Σπάει όμως. Ένας πράσινος και ένας βένετος σώζονται. Βρίσκουν άσυλο στο κοντινό μοναστήρι. Και στον επόμενο υπόδρομο, το ενωμένο πια πλήθος, ζητάει αναθεώρηση. Και όταν εισπράττει άρνηση, τότε κάνει ένα μεγάλο θεσμικό βήμα. Ζητάει να αντικατασταθούν ο έπαρχος Ευδαίμων και ο κιέστορ του Ιερού Παλατίου Τριβωνιανός. Και βεβαίως ο έπαρχος των πρετορίων της Ανατολής, ο απεχθής Ιωάννης Καπαδόκης, πονηρότατο ανθρώπων απάντων. Και όταν πια το αίτημα γίνεται δεκτό,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 με τα πιο διεφθαρμένα και τυχοδιοκτικά αποβράσματα της μεγαλοαστικής τάξης, αλλά σαν άνοιξε ξαφνικά η γενική κοινωνική φυλακή και με αλίτες, απολιμενους φαντάρους, πρώην κατάδικους, δραπέτες, απατεώνες, τσαρλατάνους, πορτοφολάδες, ταχυδακτηλουργούς, τζογαδόρους, νταβατζίδες, μπουρδελιάριδες, χαμάλιδες, γραφιάδες, λατερνατζίδες, ρακοσιλέκτες,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 και ο Μούνδος απ' την νεκρά, Και τους εγκλωβίζουν, εκεί, παρόντες εν σώματι. Και τι του αυτού αυδηναίου μηνός, μέρα Τρίτη, ισήχασαν πάσα Κωνσταντινούπολη Και ουδί σε τόλμησεν προσελθήν, τα εργαστήρια μόνο, Τα παρέχοντα βρόσιν και πόσιν δεωμένης ανθρώπης. Και έμειναν τα πράγματα άπρακτα, σαν να είχαν ανοίξει ξανά όπως πάντα όσοι επέζησαν τις τηλεοράσει τους για να δουν τι του συνέβη, τι λένε οι αρμόδιοι, τι ήσαν τέλο πάντων οι ταραχές που ξέσπασαν και σφράγισαν την εβδομάδα 11 με 18 Ιανουαρίου τρέχοντος έτος 532 μεταχριστών.